Καλησπέρα σα! τα μου! Για χαρά χαρά όλη την παρέα! Τι γίνεται, παιδε, Είμαστε όλοι καλά, ε; Μια χαρά σας βλέπω. Τα σκονισμένα διαμάδια στον αέρα και η μεριόμικρον στο μικρόφωνο του Radio Music Heaven. Σαν κάθε πέμπτη και έτσι κλασικά εδώ πέρα στο ραντεβουδάκι μα στι 11 η ώρα. Και θα είμαστε μαζί Έτσι παρέουλα εδώ Μέχρι τη μία μετά τα μεσάνυχτα Την α, ώρα που προηγήθηκε Μας κράτησε συντροφιά ο Χόρχε Να το μελοδρόμιο Και το σημερινό ευχαριστώ Δεν θα είναι για τις επιλογές του Ή να το πω και διαφορετικά έτσι Για να μην κάνω διάκριση Όχι μόνο για τις επιλογές του εδώ σε του στο μουσικό μας παράδεισο κατά διαστήματα συμβαίνουν πολύ όμορφα πράγματα Ένα από αυτά είναι και η εκδήλωση ε, που θα κάνουμε το 7ο live Θα γίνει στις 21.12 στο Mike's Iris Bar που βρίσκεται στην οδό Σινόπι 6 στους Αμπελοκήπους στο πύργο των Αθηνών ε, είπα κατά διαστήματα γιατί τα live γίνονται αραιά περί κάθε φορά που συνήθως γίνεται και κάποιος διαγωνισμός ε, τραγουδιού ε, θα λάβουν μέρος σε αυτό το live όλοι όσοι έχουν προκριθεί και από τα τραγούδια και διάφοροι άλλοι καλλιτέχνες, τώρα για να είμαι ειλικρινής δεν έχω μπροστά μου ε, τα ονόματα και δεν θα είμαι σαφής ω προς αυτό αλλά να ξέρουμε όλοι ότι 22 Δεκεμβρίου, στο Mike Cyrus Bar στον πύργο Αθηνών θα έχει το Music Heaven μία από τις καλύτερες εκδηλώσεις ε, που διοργανώνει κάνει πολλές κατά διαστήματα και άλλες όχι μόνο live ε, κάνει έτσι κάτι συγκεντρώσεις αλλά αυτό είναι το αφαγκατέ δηλαδή έτσι αυτό το λέω περισσότερο για τους φίλους οι οποίοι ε, δεν είναι, ακούν απ' έξω αλλά δεν είναι εγγεγραμμένα μέλη και πιθανό να μην βλέπουν κι όλα να μην έχουν διαβάσει Το τι γίνεται Αυτά ως προς την ενημέρωση Λοιπόν Ας βγάλω ένα τραγουδάκι όμως Γιατί πολύ μίλησα Και και λιγάκι όσου βλέπω εδώ πέρα. Γεια σου, Θοδωράκη, Βέρτ. για σου, Σίλια. Μερούλα, Μέριλιν. <laughs> για να σε διαχωρίζω από μένα, έτσι. <laughs> Αλκιόνη, Παστέλα, ο Χόρχε, ο Παναγιώτη, ο Κωνσταντόπουλο. Η Αριστέα, η Όλγα Πάτρα, ο Ορφαέα, ο Τρελάκια. Ο Αντώνη.. Ο... ο Νικόλας, ο Άλφαγουλ, Νικόλα μου, τι κάνεις, πολύ καιρό έχω να σε δω, έλα και λίγο τσάτ, έλα. Η Ευαγγελία Σακελαρίου, ο Γιώργης, καινούριο μέλος αυτό, ο Ρετέος, η Χριστίνα, νομίζω το Θοδωράκι το Βέρ τον είπα πρώτο, γιατί τώρα βλέπω το όνομά του κατέβηκε τελευταίο, και... Ο Νικολάκης ο στήμονας που μου γράφει ότι δεν μπορεί να ακούσει και πολύ λυπάμαι γι' αυτό γιατί ήθελα να του μιλήσω ούτε στο chat μέσα τον πρόλαβα Έχουμε πολύ καιρό να τον δούμε Και βεβαίω σε όλους τους φίλους από το facebook Τι να πω τώρα ποιους να πρωτοπώ από εκεί πέρα Λοιπόν δεν σας λέω Γιατί κάθε φορά στις, στις ηχογραφίε που γίνονται τις εκπομπών Τα ίδια ονόματα Ο Σπύρος και η Μπουμπού Ο Μάριος με τη Βάσια Ο Γιώργος με την Αριστεία Ο Χρήστος, ο Κώστας Ο άλλο ο Κωστάκης, ο Μικρός Το Μελινάκι Τώρα δεν ξέρω αν άμεσα είναι η Πελαγία Η Χαρά, η Βασιλική Δεν θυμάμαι και εντάξει Το παράκανα με τα ονόματα Όλους σας χαιρετώ και, και όλους σας αγαπάω Σήμερα ε, θα μιλήσουμε και όλα βεβαίως ε, είναι παρμένα από το διαδίκτυο έτσι Δεν είναι τίποτα δικό μου απλά έχω ψάξει ως πράγματα και βρήκα Λοιπόν θα πούμε για, τους, ε, για, το, για τα καφέ Αμάν Το βρήκα πολύ ενδιαφέρον έτσι όπως το διάβασα Είναι όλη η εξέλιξή τους από τότε που εμφανίστηκαν Ή τουλάχιστον από τότε που υπάρχουν καταγραφές ε, δεν θα έχουμε τραγούδια αμανέδε και αυτά έτσι. Το οποίο με εντάξει μ' αρέσουν, αλλά θα μπορούσα να ακούσω μόνο ένα-δύο ίσω. Δεν θα έχει αμανέδε, θα έχει ωραία έτσι, μυστήρια και ενταλκαδιάρικα τραγουδάκια και σμυρνέικα. Πάμε στο επόμενο και θα αρχίσουμε το μάθημα μετά, ναι. Κάτι σαν δασκάλα λίγο να αισθάνομαι. Είναι ωραία να είσαι από έδρα και να λε, ξέρει, κάντε το έτσι, κάντε το αλλιώ. Ε, μάθετε αυτό σήμερα. Το μάθημα. Που σας βάζω Εντάξει, πάμε Ας τα δεν πιστεύω πια Γιόργη, ο Σκάρπας είσαι. γιατί μας τα άλλαξες βρε <laughs> Καλός τον έχεις στο δωμάτιο επικοινωνίας <laughs> Λοιπόν, ε, σύμφωνα με ένα τουρκο μουσικολόγο Τον Μαχμούτ, τώρα να τον διαβάσω το όνομά του και σωστά Gajimihal, Ο όρος καφέα μάν είναι μια τσιγκάνικη παραποίηση Στον τουρκικό όρο Μανί καχβεσί με τον όρο «μανί καχβεσί» χαρακτήριζαν όσα καφενεία διέθεταν δύο-τρεις τραγουδιστές οι οποίοι αυτοσχεδίαζαν στίχους τους οποίους τους λέγανε «μανί». Η λέξη «μανές» ή «αμανές» όπως το λέμε εμεί εδώ ίσως να παράγεται όπως γράφει σε ένα βιβλίο του Γιώργος Φεδρός για τον Σμύρναικο «μανέ» Ίσως να παράγεται από τη λέξη μανέρος Το ρος με ωμέγα Μανέρος Που είναι σύμπτυξη της συλαβής ρο και έρος Ο μανέρος ήταν ένας θλιβερός ήχο, Ή μάλλον ήταν μια ερωτική θρηνοδία Την οποία την λεγότανε και ολοφυρμός Ή λινέο θρύνος Επίσης μπορεί να έχει και σχέση με το επιφώνημα αυτό το αμάν που λέμε ξέρω αμάν πια, αμάν και рай δεν μεναν Υπάρχει ένα Τούρκο περιηγητή ο οποίος λέγεται. Υπήρχε μάλλον, όχι υπάρχει. Για όνομα του Θεού, τρει αιώνε περάσανε. Υπήρχε ένα Τούρκο περιηγητή ο οποίο λεγόταν Ευλιά Τσελεμπή και σε αυτά τα χειρόγραφα που κρατούσαν τότε και γράφανε εντυπώσεις από τις περιηγήσεις τους γράφει λοιπόν ότι στο, στο έτος 1668, έτσι, 1668 γράφει ότι στη Θεσσαλονίκη ε, στα καπηλιά της Εγνατίας και του Βαρδάρη ε, μαζεύονταν ε, Τουρκί, Ρωμιοί, Αρβανίτες, Βλάχοι και ξένοι ναυτικοί οι οποίοι ξαπλωμένοι ραχατλίδικα στους καναπέδες ρουφούσαν τους ναργυλέδες και άκουγαν τους αμανετίδες ε, να λένε τα τραγούδια τους με συνοδεία μπαγλαμά και, και ούτι. Μόνο στην περιοχή του Βαρδάρη υπήρχαν περίπου 348 καφενεία τον επόμενο χρόνο, το 1669, με διάταγμα του Σουλτάνου έκλεισαν όλα τα καφενεία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τα τραγούδια που ακούμε σήμερα δεν είναι μανέδες αλλά όλα έχουν μέσα τη λέξη «αμάν», «αμάν», «αμάν» και τέτοιο. Ήταν το μόνο που μπορούσα να βρω να συνδέσω. Αμα για Λάλα Λάλα και τον κόσμο ξετρελείνεις ο ασυγκύρκος χώρος σου με κυσκλαβώ πια δίχος σου για σου φίλε μου πανζού <ΣΣΣΣ> Не Το Ολγάκι Την Παστέλα που δεν δε χαιρέτησα πριν νομίζω ε, Δεν φαίνονται το όνομά σου Παιδιά όσοι δεν κάνετε refresh δεν φαίνονται τα ονόματα Επίσης βλέπω εδώ πέρα το Bobby, Τον Μπάμπι uh, ε, Τον Μπάμπ Καλ Τον Ηλία το φίλο μου που μπήκε στο δωμάτιο ε, Εντάξει νομίζω είμαστε ok ε, Συνεχίζοντας λοιπόν για αυτά τα καφενεία ε, Που υπήρχαν Σιγά σιγά απέκτησαν και σκηνή Και το πρόγραμμά τους εμπλουτίστηκε και με χορό Στη Θεσσαλονίκη καφέ Αμάν όπως είπα λειτουργούσαν από το 1668 Για συγκεκριμένα καφέ Αμάν δυστυχώς δεν έχουμε πληροφορίες Μετά την Μικρασιατική καταστροφή όμως άρχισε σιγά σιγά να εξαφανίζονται τα καφέ Αμάν και στα μαγαζιά να εμφανίζονται κομπανίε και έτσι άρχισαν να δημιουργούνται τα καφενεία του τύπου εκείνης της εποχής δηλαδή χρυσού πίδιον λεγόταν ένα, το οποίο εμφανίστηκε εκεί η Ρόζα Εσκενάζη το... το 34 και το Σμυρναϊκόν Κέντρον <Τι> Το αφιερωμένο στο γρανά... Όποιο είναι ρεμπέτης, το λαμβάνει. και <αλίι> Και απ' έχεις παρασάγκας, απ' τα γόρια τίκηκαν Και απ' τα γόρια We'll Γεια σου Κωστάκη Λένη, γεια σου αγόρι μου <laughs> Στην Αθήνα το πρώτο καφέ Αμάν λειτουργήσε το 1873 στην Ιερά Οδό Στη Θεσσαλονίκη ήταν ε, σχεδόν 200 χρόνια πριν Γιατί η Θεσσαλονίκη ήταν ε, τουρκοκρατούμενη τότε Έτσι ήταν οθωμανική αυτοκρατορία ε, τι, Και γιατί λέω η Θεσσαλονίκη Τι λέω τώρα, εφόσον όλη η Ελλάδα ήταν τότε Τέλο πάντων, εντάξει, <χει> ταραχή. Ε, λοιπόν, το, στην Αθήνα λειτουργήσε στην ιερά οδό το πρώτο. Το συγκρότημα εκεί πέρα, όπως ε, γράφει η εφημερίδα Αλήθεια, ένα φίλο που ήταν τον Ιούλιο του 1873, γράφει ότι το συγκρότημα χρησιμοποιεί βιολιά και από τους τακτικότερους πελάτες είναι οι αεροψάλτε, οι οποίοι συχνάζουν, συχνάζουν εκεί τους ήχους και τα σαναβάσει και καταβασίας των αμανέδων και λοιπόν τραγουδιών. Πηγαίνανε οι αεροψάλτε δηλαδή και από τους, για να Επειδή ήταν σε, σε βυζαντινέ κλίμακε, τα τραγούδια που λέγανε εκεί πέρα οι αμανετζίδες πηγαίνανε οι αεροψάλτε και μαθαίναν από εκεί πώ ανεβαίνουν και κατεβαίνουν. Τη φωνή να πω, κάπω έτσι τα λέγεται. Ε, δεν λεγόταν όμω καφέ αμάν χρησιμοποιούσαν τον όρο Καφέ Σαντουρ ε, ή Οδικά Καφενεία Ανατολικής Μουσικής τον όρο Καφέ Αμάν το συναντάμε μετά το 1886 ε, επίσης το 1971 λειτουργήσε και το πρώτο Καφέ Σαντάν στο οποίο είχαν έρθει χορεύτριες Γερμανίδες ε, σε ένα κέντρο το οποίο λεγόταν Άντρων Νυμφών και ήταν στις όχθες του Ηλισσού ε, και εκεί πέρα μέσα με όπλο τα, τα γυναικεία θέλγητρα ε, μάζευαν τα πλήθη των πιστών στην ευρωπαϊκή μουσική η οποία ήταν μια πιο εύπεπτη εκδοχή αυτή την οποία πρόσφεραν τα τραγουδάκια αυτά τα ζωηρά που λέγανε οι γερμανίδες μέσα στα καφέ σαντάν. Στον πανούλι των Travelog. Και έχω την εντύπωση ότι προηγουμένως δεν χαιρέτησα το aspect Αν είναι δυνατόν. <laughs> είναι δυνατόν. Τόσο θόρυβο κάνεις βρε, δεν σε είδα να σε χαιρετήσω. <laughs> λοιπόν, για αυτό το πέρα το κέντρο που λέγαμε Στις όχθες του ηλισσού, το Άντρων Νυμφών, ε, κάνανε ένα πείραμα. Φέρανε ένα συγκρότημα από τη Σμύρνη, το οποίο ήταν από δύο τραγουδιστέ τον Βασίλιο Κονταξί και τον Αναστάσιο Βελέντζα. Και δύο βιολιστές, τον Παναγό Βογιατζή και τον Κοκόλη Σιλάλη. Και ένα λαουτιέρι, τον Δημήτρη Βογιατζή. Και ένα σαντουργέρι, τον Κυριάκο Τσορβά. Αυτά τα γράφει ε, η εφημερίδα η οποία λέγεται Εφημερίς, πάλι το 1874 γιατί ακόμη βρισκόμαστε σε εκείνα τα χρόνια. Και το πήραμε αυτό που κάνανε Το δηλαδή να αλλάξουν και να φέρουν μουσικούς Από τη Σμύρνη Σμύρναϊκό συγκρότημα Είχε τεράστια πρακτική επιτυχία Τα επόμενα 12 χρόνια Και φτάνουμε πλέον τώρα στο 1886 Άρχισαν να μπαίνουν Σταδιακά σε χώρους ψυχαγωγία Τα σαντούρια Τα οποία βρίσκονταν πιο κοντά στο κέντρο Τα μαγαζιά που βρισκόταν πιο κοντά στο κέντρο Μέχρι το 1886 1800... 86, τότε που γίνεται η μεγάλη έκρηξη του Αμανέ στην Αθήνα και αρχίζει από εκεί και πέρα η περίπου 10 χρόνια περίοδος της απόλυτη κυριαρχίας του Αμανέ γιατί ο Αμανές επεκράτησε 10 χρόνια ήταν το νούμερο ένα στην, ακουστα, στην ακουστική τότε ε, Δεν μπορούμε όμως να πούμε με βεβαιότητα αν η επισκέψεις αυτών των ανατολίτικων συγκροτημάτων γινότανε Κάθε χρόνο μονίμως δηλαδή σε αιτήσια βάση Ή αν και άλλοι αμανέδες Καλώς το φίλο μου το φάνη. Καλώ τον στο δωμάτιο. Λοιπόν, σε περίμενα να δω για να σε ευχαριστήσω και από μικροφόνου για την σημαντικότατη βοήθεια που μου έδωσε σήμερα. Ε, το 90% να μην πω ίσω και παραπάνω από τα σημερινά τραγούδια ε, είναι του Φάνη. Ε, γιατί ήμουν λίγο επασχολημένη σήμερα Και γενικότερα τις προηγούμενες μέρες Έτσι κάνα δύο μέρες Που συνήθω ετοιμάζω την εκπομπή Και σε εγώ έψαχνα τα κείμενα παρακάλεσα το Φάνη να με βοηθήσει στα τραγούδια Λοιπόν, ό,τι δεν σας αρέσει Όσοι είστε στο δωμάτιο και τον βλέπετε Εδώ είναι Μπορείτε να εκδικηθείτε <ΛΣ1> Ευχαριστώ Φάνι <ΛΣ1> Λοιπόν, ε, πάμε λίγο παρακάτω τώρα ε, Το αριστοκρατικότερο θέατρο στην Αθήνα εκείνη την εποχή που μιλάμε και είπαμε ότι βρισκόμαστε τώρα στο 1880 τόσο έτσι ε, ήταν το θέατρο Φαλήρου λοιπόν εκεί πέρα εμφανίστηκε ένας αρμένικος ε, θίασος ο οποίος ήταν λυ λυρικός ε, αυτοί παίζανε γαλλικές ε, οπερέτες και μάλιστα ε, πάρα πολύ ωραία και αυτοί οι ίδιοι παρουσίασαν και κάποια αρμένικα έργα επειδή ήταν αρμένιδες ε, σαν τον Λαπλεπιτζή του Χορχόραγα που ήταν Αρμένιος συνθέτης αυτός ενό άλλου συνθέτη του Ντικράν Τσουχατζιάν, τον Αρίφ και τους ζεϊμπέκου. Στους ζεϊμπέκου παρουσίαζαν μάλιστα πάνω στη σκηνή σαντούρια, ντεύφια και άλλα λαϊκά όργανα τα οποία δεν ήταν ευρωπαϊκά Οι μελωδίες του Λαπλεπιτζή Χορχόραγα ήταν συνδυασμένε με ελληνικούς ε, στίχους και την αποκριά του 1886 ε, είχαν εισβάλει και σε όλα τα αριστοκρατικά σαλόνια. Ε, μία από αυτές τις, ένα τμήμα από αυτή τη μελωδία ε, το, έχει ανα, το έχει διασκευάσει και το έχει επεξεργαστεί ο Απόστολος Χατζηχρίστος στο τραγούδι του Καϊκτσίς. Δηλαδή κάποια κομματάκια από εκεί, δηλαδή η έμπνευσή του πάνω στον καητσί είναι από, την... από αυτό εδώ πέρα, από, την... από τον Λαπλε... Λαπλεπιτζή. Θα μπερδέψω και τη γλώσσα μου να τα πω αυτά. Από τον Λαπτεπιτζή του Χορχοραγά. εποχή που μιλάμε τώρα, το, το 1886, η Αθήνα είχε γεμίσει, ουσιαστικά είχε κατακλειστεί από καφέ αμάν ε, Οι μεγαλύτερες firmes εκείνης της εποχής ήταν μια πολίτισσα από την Κωνσταντινούπολη η οποία λεγότανε Φωτεινή Κονδυλάκη και τη λέγανε ε, Χαχαντέ Φώτο Χανεντέ, συγγνώμη, Χανεντέ Φώτο, σήμερα πολλά λάθη κάνω ναι. Και ήταν και μία σμυρνιά η οποία λεγόταν Κιόρ Κατίνα. Λοιπόν, για αυτές εδώ πέρα, αυτές εδώ, γράφει ε, μία εφημερίδα της εποχής εκείνης η οποία ήταν και λεγόταν Αεραμπαγάς. Εκεί λοιπόν ε, γράφει σε αυτή την εφημερίδα ότι ε, εκεί παίζει ο αμίμητος Πελοποννήσιος Ορφεύς του βιολιού και εξακουστό σε όλη την Ελλάδα Δημήτριος Ρόμβος, ε, Έχον σαν σαντου, σαντουριέρην το Γιώργιον Ρόμβον, κλαρινεταζίν τον Θαυμάσιον ιστα ανατολικά, μουσικόν παντελίν Γουμάν και λαουτιέριν των Αριστοτέλη Μουραβάν. όλους ένα κένα αλλά προπαντός έχει δίκιο να είναι ενθουσιασμένος, ο εκεί περνώνει τη βραδιά του λαός, με τη Χανεντέ Φωτεινήν, την πολιτήσα της οποίας το τραγούδι πάει να τρελάνει κόσμο. Η ανδρική, προσέξτε, η ανδρική φωνή της φωτεινή έχει τόνους βαθύς και μυστηριώδης, αναστεναγμούς σπαράσοντας την καρδίαν, λαριγγισμών μπουλ -μπουλ, το οποίο σημαίνει αειδόνη, το μπουλ, -μπουλ Στέλνοντος τον αντίλαλλον του κελαδήματός της Από τις μιας όχτης του βοσπόρου στην άλλη Και προπάντων μια βραχνάδα γλυκιά γλυκιά Βαθιά βαθιά ως φωνήν δερβίση κουνάει. Με εκείνο το δημοφιλέστατον μέμο Έχει καταγοητεύσει τον κόσμον Όλοι έχουν μάθει το αμάν μέμο Κουζούμ μέμο Γιαβρούμ μέμο Σε κέρ μέμο Ευλιάτ μεμό αυτά τα γράφει και στο βιβλίο του επίσης ο Θεόδωρος Χατζηπαναγής Το βιβλίο λέγεται «Της Ασιάτιδος Μούσης Εραστέ» Αυτό το τραγούδι, το «Αμάν Μέμο» το οποίο τότε όπως είπαμε ήταν εκείνη την εποχή ήταν τουρκόφωνο και με φοβερό πάθος Στη Θεσσαλονίκη ηχογραφήθηκε το 1912, πολύ αργότερα δηλαδή από τη Ρόζα Εσκενάζη. Ε, το τραγούδι δεν το βρήκαμε, δεν το βρήκαμε με τη Ρόζα Εσκενάζη. Μιλάω πληθυντικό γιατί μαζί με το φάνη σα είπα είναι τα τραγούδια. Ε, δεν το βρήκαμε με τη Ρόζα Εσκενάζη, αλλά με τον Κώστα Νούρο. Ε, ελπίζω να μην με προδώσει το πρόγραμμα εδώ και αυτό που βάζω τώρα, γιατί διαβάζω τα γράμματα λίγο περίεργα, σαν σύμβολα και όχι σαν χαρακτήρες, αυτό που θα βάλω τώρα να είναι το μέμο, αυτό το τραγούδι που λένε το περιβόητο. may follow me Υπόφωνο είπαμε το τραγούδι έτσι, σε ενημέρωσα ε, Έχει ενδιαφέρον να σας πω λίγο και την ιστορία του τραγούδιου αυτού Το οποίο ουσιαστικά είναι ένας ε, θρήνος ε, της μάνας Γιατί ο Μέμος, αναφέρεται σε μια ιστορία δηλαδή Ο Μέμος ήταν ένας Ζεϊμπέκης, ο οποίος ήταν χρόνια στη φυλακή Αυτός λοιπόν γύρισε στο σπίτι του απροειδοποίητα γιατί προφανώς ε, α, απέδρασε και στο σπίτι του στο οποίο έμενε η μητέρα του μαζί με τη γυναίκα του Ξυπνάει η μάνα του λοιπόν το πρωί Και βλέπει την ύφη στο κρεβάτι να κοιμάται με έναν άντρα Τρελάθηκε η γυναίκα και προκειμένου να ξεπλύνει την τροπή Πιάνει και τον σκοτώνει όπως κοιμότανε Και μετά κατάλαβε ότι είναι ο γιο τη. Οπότε αυτό το τραγούδι είναι ένα σύμνος στον αδικοχαμένο γιο από τη μάνα του Νομίζοντας ότι είναι ξένος που ήρθε στην ύφη τη. Ε, ίσως γι' αυτό να έγινε και τόσο μεγάλη επιτυχία τότε Γιατί ξέρω εγώ το θέμα ήταν λίγο έτσι για την εποχή Εκείνη πια σάρικο <laughs> Λοιπόν εκείνο τον καιρό ε, Εκτός από αυτό το μαγαζί που λέγαμε που ήταν εκεί στο Ιλισσό Έκανε την εμφάνισή του και ένα άλλο μαγαζί ε, Το οποίο ήταν κοντά στην Ομόνια Το οποίο λεγόταν το Περιβολάκι Το οποίο αργότερα έμελε να καθιεμερωθεί Σαν το σημαντικότερο αθηναϊκό λιμέρι των καλλιτεχνών του Καφέ Αμάν Στο περιβολάκι τραγουδούσε η Ελένη Ήταν η τραγουδίστρια αυτή τη λέγανε Ελένη Και ήταν από το Κυρκά Αγάτς της Σμύρνης Την οποία οι εφημερίδες την περιγράφουν ως Λιγίμολπος και Καϊμακοπαχουλή <laughs> Κοσμητικά ε, τώρα τι σημαίνω ακριβώς αυτά Το καημακό παχουλί, το καταλαβαίνω Μου παχουλί σαν καημάκι έτσι Αλλά το Λυγί μου λοιπόν, δεν ξέρω Και δεν είχα χρόνο να ψάξω να το βρω ε, Η οποία ήταν ε, πλησιωμένη Από το πρώτο βιολί της Ανατολής Τον περίφημο Γιοβανίκα Της Μύρνης ε, Στα μέσα του καλοκαιριού Που ξεκίνησε αυτό το πρόγραμμα Η Ελένη αυτή μαζί με το Γιωβανίκα Άφησαν τη θέση του, φύγαν από αυτό το μαγαζί, και τη θέση του την έπιασε εκεί πέρα το λαμπρότερο αστέρι ε, του Ανατολικού Μεσογειακού Καφέ Αμάν. Και αυτή ήταν η Σμυρνιά, ε, η Κιόρ Κατίνα, που λέγαμε πιο μπροστά. Η Κιόρ Κατίνα ήταν διεθνώ καταξιωμένη, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα και στη Σμύρνη, παγκοσμίω. Και όταν ήταν παγκοσμίω εκείνη την εποχή, φυσικά Παρίσι. Έτσι, αυτά ήταν τα κέντρα που θεωρούσαν. Τα σημαντικότερα. Λοιπόν η Κιόρ Κατίνα ήταν διεθνώς καταξιωμένη και η παρουσία της ε, ανήψωσε κατακόρυφα την ποιότητα του καφέ Αμάν ε, και στις, και στις ε, συνειδήσεις των ε, αστών. <χει> σου αλίκη το επίθετο συγνώμη λιγάκι του. καλώς ήλθες ε, παρατηρούμε μέχρι στιγμής τουλάχιστον ότι οι γυναικείες μορφές είναι περισσότερες από τις ανδρικές ε, πιο πολλοί γυναίκες αναφέρονταν για τα καφέ μαν Αυτό τον όνομα έμεναν ε, επίσης αξίζει να αναφερθεί μια περίπτωση ακόμη Μιας γυναίκας η οποία λεγόταν Εφθαλία Δημητρίου η οποία θάμπονε τους θαμόνες με τους αισθησιακού χορούς. Οι γυναίκες που πιάνε εκεί στα καφέ αμά και εργάζονταν οι περισσότερες κατάγονταν, κατάγονταν κυρίως από τη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη. Υπήρχαν όμως και Τρουκάλες και Αρμένησες και Εβραίες. Τα ονόματα τα ανδρικά τα οποία αναφέρονται σούμε, σε συνάρτηση με το τραγούδι είναι πολύ λίγα εκτός των Κονταξί και του Βελέντζα είναι και κάτι άλλο ονόματα Σμυρναίων του Κοκκινάκη, του οβανέζη ενός Εβραίου που λεγόταν Δαβίδ και ενός Σουλιώτη που λεγότανε Βούρκος Οι άντρες περισσότερο διακρίνονται σαν οργανοπαίκτες κυρίως σαν οργανοπέκτες και μπορούσαν να αναδειχθούν σε αστέρια το, στα καφέ Αμάν Μόνο αν είχαν τη θέση του πρώτου βιολιστή ε, Πρώτοι βιολιστές ήταν ο Σμυρνιός ο Γιωβανίκας, που είπαμε πιο μπροστά Ήταν ο Πανάνος Βογιατζής και, ένας, και ο Δημήτριος Ρόμπος Που τον έγραφε και η εφημερίδα όπως είχα διαβάσει Επίσης είναι και άλλα ονόματα γνωστά Ένας Ζαράκης Παπαναστασίου, ένας Ζορμπανάκης, ένας Ρουμάνος, ε, Μοντρογκάτη ε, από τα υπόλοιπα όργανα ξεχώριζαν σαντούρι που και εκεί υπήρχαν κάποια ονόματα ε, Λαούτα Και ο μόνος πέκτης Κλαρίνου Του οποίου το όνομα διασώθηκε από τότε Είναι ο Παντελής Γκούμας Το μπουζούκι αναφέρεται μόνο σε δύο περιπτώσεις Υπότιτλοι <Gülüyor> One, I'm not ashamed. τον καφέ αμάν ήταν καταβάσι τουρκικα και αραβικα τραγούδια δηλαδή αμανέδες σαρκιά γιαρέδες που είναι αργα και παθητικά τραγούδια οι γιαρέδες σαμπάι, ελφαζγέ αυτά τα ελφαζγέ είναι τραγούδια εσωτερικού άλγους πόνου ε, τα οποία τα εκτελού τα λέγανε πούμε και στα ελληνικά και στα τουρκικά αλλά και στα αρμένικα και στα αράβικα και στα προγράμματα ε, είχε όμως και πάρα πολλά ελληνικά δημοτικά ε, γιανιώτικα κλέφτικα και μοραίτικα. επίσης υπήρχαν ε, λαϊκά τραγούδια των αστικών κέντρων της Ανατολής δηλαδή της Σμύρνης και της Κωνσταντινούπολης ε, υπήρχαν αρβανίτικα, τα, τα γκέγικα ε, υπήρχαν ρουμάνικα, τα βλάχικα βουλγάρικα και αιγυπτιακά τραγούδια η μουσική των Καφέ Αμάν στην συντριπτική του πλειοψηφία ήταν Έλληνε της Ανατολής που ήρθαν από εκεί που λέγαμε, έτσι από Σμύρνη και από Κωνσταντινούπολη. Και επίση ήταν και Αρμένιδες Αναφέρονται ε, στα διάφορα κείμενα που υπάρχουν για έρευνες πάνω στα καφέα Μαν. Ε, ε, αναφέρονται συχνά και Εβραίοι αλλά και Γύφτι. Το λέω Γύφτι γιατί έτσι, έτσι αναφέρονται. Γύφτι πρόκειται για τις τέσσερις εθνικότητες δηλαδή τους Έλληνες τη Ανατολής, Αρμένιδες, Εβραίους και Αιγύφτους που ανέκαθεν, μονοπολούσαν επαγγελματικά τις τέχνες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία Το κοινό σημείο αναφοράς αυτών των τεσσάρων εθνικότητων ήταν η συνειδητοί, δηλαδή ενσυνείδητα διαφοροποιούνταν από το δυτικό ευρωπαϊκό μουσικό ιδίωμα. Αυτοί ήταν στο Ανατολικό. Με πολύ συνειδητά δηλαδή, δεν, δεν ε, θέλαν καθόλου να μοιάσουν ε, στη δυτική μουσική. Σου ερατώ. Καλώς ε, Ονόματα τραγουδιών και στίχου, και στίχη από τα τραγούδια που λεγόντουσαν εκεί πέρα στα Καφέ Αμάν έχουν διασωθεί πάρα πάρα πολύ λίγα, ελάχιστα. Πιο μπροστά είπαμε για τον περίφημο αυτό το μέμο, το οποίο ακούσαμε όλα. Και η πιο παλιά στίχη ελληνικού αμανέ, γιατί ο μέμο ήταν τουρκόφωνο ε, ελληνικού αμανέ, η πιο παλή στίχη που σώζονται είναι αυτή που τραγουδούσε ένας σμυρνιός καλλιτέχνης ο Βασίλης Κονταξής που είπαμε, στην Ιερά Οδό ε, Η στίχη είναι το, πληγω, το πληγωμένο στήθος μου πονεί, μα δεν το λέει τα χείλη μου κι αν τραγουδεί, μα η καρδιά, μέσα η καρδιά μου κλαίει ε, Λέγεται, ο Μάρκος Ραγούμης λέει ότι αυτή η στίχη ε, Συμπεριλαμβάνονται σε μια μαντινάδα από την Πάτμο Τώρα το πήραν αυτή τη μαντινάδα Την κάνανε σε στήλα Μανέ Πιθανόν Πατος έχουν διασωθεί Για να προκειμένου να λεχθεί στα ελληνικά δηλαδή έτσι, Γιατί είπαμε ότι οι Μανέδες ή, ήταν από εκεί Τουρκίκη. Έχουν διασωθεί και στίχη από άλλα τραγούδια Τα περισσότερα όμως από αυτά Είναι δημοτικά Ή σαν δημοτικά έτσι Δημοτικοφανή Το 1885 στα καφέ Αμάν δεν αναφέρονται Χορευτικές επιδείξει, δεν χορεύανε. Δεν γυ... Όταν λέω δεν χορεύανε, δεν είχαν γυναίκες μέσα εκεί πέρα που να παρουσιάζουν χορό σαν θέαμα. Έτσι. Ίσως το θέαμα να ήταν ακόμη πολύ τολμηρό για εκείνη την εποχή. Αλλά τα χρόνια που άρχισε να ακμάζει πλέον και ήταν στα φόρτε του τα καφέ Αμάν, στα φόρτε του ο χορό καθιερώθηκε σαν βασικό στοιχείο του προγράμματος. Υπήρχαν, υπάρχουν και ονόματα χορευτριών, τα οποία έχουν μείνει στην... και αναφέρονται δηλαδή στις έρευνες, τις διάφορες που γίνονται. Ήταν η Χατζία Μπέρι, ήταν η Αθηνά και η Ελένη. Σαν ονόματα αυτές αναφέρονται. Η χορεύτρια όμως που κυριαρχούσε εκείνη την εποχή, ήταν αυτή που είχαμε πει ότι ήρθε από τη Σμύρνη η Εφθαλία Δημητρίου. Αυτή είναι στο όνομα, έχει μείνει και γενικότερα ήταν η, η στάρε εκείνη τη εποχή με του αισθησιακού χορού. Κατερίνα μου, κουζούν Κατερίνα μου, τα μου θέλω να στα πω, hey. μάτια σαν τα κάστανα, με έβαλα στα βάζανα κι όλα από την πόρτα σου θέλω να περνώ. I can't I can't do it. Μάτια σαν τα κάστανα, με έβανα στα βάσανα κι όλα από την να περνώ. Σου, <μίλει> à, μάν, μου, γύρω, μου, τα ύτωμα ο παντισό πιλάπι. Αμέντε, μου, μου, να Οι χωροί ήταν χαρακτηρίζονται μάλλον όλοι ανατολικοί αλλά συχνά διαχωρίζονταν σε αράβικους, τουρκικούς, ελληνικούς ή ρουμάνικους Γίνονται συγκεκριμένες αναφορές για τον τσάμικο, τον χασάπικο, τον καρσιλαμά και τον ζεϊμπέκικο. Ιδιαίτερα στο Ζεϊμπέκικο διακρινόταν α, αυτή η περίφημη ευθαλία. Ε, ο ζεϊμπέκικο δικαι δικαιολογούσε και τη χρήση ειδικών κοστουμιών και μαχαιριών μερικές φορές Δηλαδή ο κανονικός ο χορεύεται με μαχαίρι, έτσι; Γιατί <laughs> είναι και πολεμικός χορός Απ' τη ζυμίρνη κιόλα κλέγω και το ρίχνω στο μέτρησή και βουμαρό και γασίσι στο καφέ αμαν. Αγιαβρού αμαν. Και το ρίχνω στο μέτρησή και βουμαρό και γασίσι στο καφέ αμαν. Άντε μαμά. Όταν παίζω ταξίμα κι ημέρα γώνω, την πατρίδα μου Καλή σε όσους φίλους φεύγουν Γιατί βλέπω εδώ η Αρατούλα χαιρέτησε, δεν την πρόλαβα, τα πάντων δεν πειράζει Καλή νύχτα σας Λοιπόν, η ατμόσφαιρα στα Καφέ Αμάν είχε διάφορες αλλαγές Αλλιώς ξεκίνησαν, αλλιώς κατέληξαν Λοιπόν, την πρώτη περίοδο παρουσιάζεται σαν τα Καφέ Αμάν να είναι ένα είδος ησυχαστηρίου το, οι πελάτες, οι θαμόνες που, που πηγαίναν εκεί ήταν φιλήσυχος κόσμος από νοχελικούς νοικοκυρέου και είχαν λέει και ρεμβόδεις οικοδέσπινε μαζί τους γατέρες τους καθώς επίσης πηγαίνανε και αξιωματικοί γενναίοι και υπότε Αυτά είναι αποσπάσματα όπως γράφονταν εκείνη την εποχή Από το 1886 όμως και μετά άρχισαν να αλλάζουν τα πράγματα τα καφέ μάνα άρχισαν να ανοίγουν στην προκυμαία του Πειραιά... ...στην αγορά τροφίμων της Αθήνας και σε άλλα σημεία... ...που το κοινό εκεί πέρα δεν μπορούσε να είναι οικογενειακό. <χω> Τώρα άρχισε να αποτελείται από ναύτες, από εργάτες... Ήταν εμποροί, υπάλληλοι, ήταν και αμαξάδες. Και επίσης εκείνο το διάστημα, σε αυτά τα μαγαζιά... ...δεν αναφέρεται παρουσία γυναικών στο κοινό, στους σταμόνες. <χω> Αργότερα, το κοινό που συχνάζει στα καφέ Αμάν χαρακτηρίζεται κουτσαβάκικο ε, τώρα μια εξήγηση για αυτή την αντιφατική εικόνα του καφέ Αμάν είναι ότι διαδόθηκαν ευρύτατα η διάδοση τους ήταν τόσο μεγάλη που ακόμη και τα καφέ Σαντάν ε, συμπλήρωναν το δυναμικό τους εκεί με ανατολίτες καλλιτέχνες ή με πρωταγωνιστές της ε, ε, Λαγική ε, παντομίμα. Ε, στα διαλύματα άρχισαν να τραγουδούν και να χορεύουν ελληνικού και αράπικους, ε, σε αράπικού ε, ρυθμούς. Τα θέατρα για ένα μικρό χρονικό διάστημα άρχισαν να παίρνουν τραγουδιστέ και οργανωπέκτε ανατολικού ιδιώματο. Ε, ενώ ο φασουλή και ο καραγκιόζ κάνουν και αυτό το ίδιο. Δηλαδή τραγουδούσαν ε, στον καραγκιόζη. Ε, Τρα... Τραγουδούσαν μέσα τραγούδια του... του Καφέ Αμάν Το Καφέ Αμάν είχε καραγκιόζει Δηλαδή υπήρχε έτσι μια ανταλλαγή Το Καφέ Σαντάν είχε τραγούδια του Καφέ Αμάν Και υπήρχε έτσι ένα... μια άλλη μεταξύ τους Είναι λοιπόν πολύ φυσικό να... Μέσα στα Καφέ Αμάν Το κοινό να είναι και από διαφορετική προέλευση Διότι αυτοί που πηγαίναν στα θέατρα πηγαίναν και εκεί από τα Αμάν πηγαίναν στα θέατρα και ούτω καθεξής Μερούλα, εσένα είχα τον νου μου γι' αυτό, ε, στο νου μου γι' αυτό το τραγούδι. Στα ένα χωριά, όταν γίνονται αυτά που δεν μπορείτε να ακούσετε, βραπέδιά, πρέπει να βρείτε έναν τρόπο. F5 θα πατάτε για να βγαίνετε και να ξαναμπαίνετε να ακούτε. Η Αλκιόνη σα δίνει οδηγίε. Σημειώστε τι, Λίγο. Φάνη και εσύ σημειώστε τα αυτά που λέει, Γιατί είναι η τεχνικό εδώ στο ραδιόφωνο και η κοπέλα προσπαθεί να βοηθήσει. Λοιπόν, κάποια στιγμή βεβαίω, όλα τα πράγματα που έχουν έξαρση και ακμή έχουν και παρακμή. Λοιπόν, η παρακμή των Καφέ Αμάν αρχίζει ε, τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1890. Ένα από τα σημαντικότερα στέκια ε, στο κέντρο της Αθήνας, εκείνο που ήταν στην πλατεία του Σιδηροδρομικού Σταθμού, ε, το, μετά το 1891, έπεσε σε πλήρη αφάνεια. Το Γεράνι έκλεισε πριν από τον πόλεμο του 1997. Τα καφέ αμάν άρχισαν να υποχωρούνε και πάλι στις παρυφές στην εξοχή, από όπου και ξεκίνησαν. Ε, τα σαντούρια του παρελθόντος, τα οποία οι εφημερίδες τα λέγανε με σαντούρια, τώρα άρχισαν να τα αποκαλούν ανηλαίοι σαντούρια. Ε, όταν άρχισαν να έρχονται μεγάλα συγκροτήματα των Εβραίων, των Αράβων και των Αρμένιδων αντιμετωπίστηκαν σαν εξωτικά θεάματα δηλαδή άρχισε να γίνεται αυτή η αλλαγή Ah, no shit. Α, λιώντα, ρίσκι, διδούλια. Και εντεφλίτε, σα πως λένε, όσα Ah, not going to be able Η καθοδική πορεία που άρχισαν να παίρνουν τα καφέα μάν συμπίπτει με μια ραγδαία άνοδο μιας άλλης ανατολίτικης πάλι τέχνη, τέχνης η οποία ήταν εγχώρια και ήταν ο Καραγκιόζης, το θέατρο σκιών Το 1891 άρχισαν να εμφανίζονται οι πρώτοι αυτά τα σεντόνια που βάζαν και παίζαν το Καραγκιόζη στον σταθμό Αττικής και στην πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα τα Σαντούρια και ο Αμανές είχαν αρχίσει να φυτοζωούν από το 1907 άρχισε η ακμή της επιθεώρησης Για τα ποκίνη τη βράδια Για τα ποκίνη τη βράδια Μου έχεις κολλήσει στην καρδιά Μαζί μου τα έχω Άμα γυάλα πει τα γυάλα Μαζί μου τα Μαζί μου τα χωράμε για τα πηγαγιάλα, Μαζί μου φρέποπλαλαλα, Μαζί μου Μαζί μου Η να μου χωρί σκουκλά μου, η μου χωρί σκουκλά μου, η Άννα μου χωρί σκουκλά μου, η Άννα μου χωρί Για να έχει βρέ του μου Στο να στρίβει κούκλα μου και πάρε μου τα ούλα μου Αυτό το ούλα μου μου αρέσει πάρα πολύ Λοιπόν, σε μια εφημερίδα που λεγόταν Αθήνα, Στην εφημερίδα Αθήνε το 1911 Αρχίζει εκείνο το καιρό μια σειρά από συνεντεύξεις Γύρω από το θέμα του εξευρωπαϊσμού των μουσικών προτιμήσεων των λαϊκών μαζών Δηλαδή διάφοροι λόγοι τότε της εποχής ε, εκφράζανε διάφορες απόψεις ο Σακελαρίδης, ο Ρόδιος, ο Πετσάλης, ο Κόκκινος και όλοι αυτοί λέγανε ότι οι λαϊκές μάζες πρέπει να εξευρωπαϊστούν και να σταματήσουν αυτά τα Ανατολίτικα, τα Αμανετζίδικα. Εκείνη η διαπίστωση παραμένει ότι ο Αμανές ε, είναι νεκρός έτσι λέγανε τότε. Υπόψη είναι ότι όλα αυτά που λέμε είναι πριν το 1922 που ήρθαν οι πρόσφυγες έτσι. Τους, ε, Τα καφέ αμάν και με τα ακούσματα αυτά τα ανατολίτικα ε, Τότε στην Ελλάδα ήταν ξενόφερτα Τα φέρνανε, φέρνανε μουσικούς από τη Σμύρνη, από την Κωνσταντινούπολη Δεν ήταν από άτομα τα οποία μέναν εδώ από τους πρόσφυγες που είχαν έρθει μετά Όλα αυτά ήταν πριν έρθουν οι πρόσφυγες Που είχαν μεγάλη άνοδο και μετά άρχισε η κάθοδός τους во во я ενθουσίασε με μέτσε. <laughs> λοιπόν είπαμε ότι τα καφέ Αμάν ήταν πλε... πνεαν λίσθια, έτσι και ο επικίδιός τους έγινε το 1912 και μάλιστα έτσι με λυρικό τόνο γιατί τότε κυκλοφόρησε η ποιητική συλλογή του Κωστή Παλαμά η καημή της λιμνοθάλασσας και μέσα εκεί υπήρχε ένα ποίημα που λεγόταν Ανατολή και ο ποιητή θυμάται με νοσταλγία πλέον τα νεανικά του χρόνια στο Μεσολόγγι το οποίο σημαίνει ότι τα καφέ Μάν θεωρούσε ότι ήταν παροχημένα, παλιά δηλαδή έβαζε τη νοσταλγία μέσα εκεί πέρα, τα νοσταλγούσε Άρα ήταν ο επικίδιος ότι πεθάνατε και σας νοσταλγώ Μαρμαρικάκι Με τις βάλεις Σε μεράκι Γεια σου Γιώργια Αράμπη να πάρω το δοξάρι σου Γεια σου και σένα σαλούρα, Βεβαίω καφέ αμάν συνέχισαν να υπάρχουν, αλλά είναι αυτό που λέγαμε: είχαν και σάτια. Δεν πήγαιναν καλά οι δουλειέ του. Άρχισαν να κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Είχε έτσι μια με την όταν ήρθαν οι πρόσφυγες, αλλά και από το. Δεν ήταν ιδιαίτερα, όπως είχανε το πρώτο διάστημα που είχαν εκείνη την τρελή έξαρση και την ακμή. Το 1926 και το 27 έκλεισαν τα καφέ Αμάν του Ντουρντί και του Γόγου Το 1934 προχωράμε πλέον πολύ τώρα έτσι πίσω, δηλαδή μπροστά πηγαίνουμε στο, που αρχίσαμε από το 1880 τόσο και φτάσαμε στο 1934 Στα Αθηναϊκά Νέα την εφημερίδα άνοιξε μία συζήτηση για την Ανατολική μουσική ε, Και το θέμα ήταν Αν θα έπρεπε να απαγορευτεί Και εδώ στην Ελλάδα Όπως έγινε και στην Τουρκία Γιατί στην Τουρκία ο Κεμάλ ε, Είχε απαγορεύσει τα, Τους Αμανέδες και τα Ανατολί ήθελε τον εξευρωπαϊσμό της Και θέλανε ρωτούσαν, Συζητούσαν πάντων Αν πρέπει να γίνει αυτό και στην Ελλάδα Το τελευταίο καφέ Αμάν Έκλεισε το 1947 Μετά τον πόλεμο και ήταν το μαγαζί Χαβάνα που βρισκόταν στην οδό Λικούργου. Εκτός από ε, τις εφημερίδες αυτές που είπαμε Την εφημερίδα θηναϊκά νέα που είχαν αρχίσει συζήτηση για τη μουσική Άρχισαν να εμπλέκονται και περιοδικά εκτός από τις εφημερίδες ε, Από την εμφάνιση ακόμη των καφεαμάνι Οι εφημερίδες είχαν διχαστεί σε, αυτούς, σε αυτές που υποστήριζαν την ευρωπαϊκή μουσική Και αυτή ήταν η εφημερής Είπαμε ήταν κατά των ανατολικών ακουσμάτων και ήταν και υποστηρικτές της ανατολικής μουσικής και ήταν εκεί πιο, πιο πολλές ήταν η εφημερίδα Εθνοφύλαξη, η Αυγή η Στοά ο εώνας και η Νέα Εφημερίς αυτές οι πολλέ λοιπόν υποστήριζαν την ανατολική μουσική και μέσα από τις στήλες τους είχε αρχίσει μια μακροχρόνια αντιδικία έτσι ένας πόλεμος πολλά χρόνια κράτησε αυτό εδώ πέρα η οποία επεκτάθηκε και στο ζήτημα του εξευρωπαϊσμού της εκκλησιαστικής μουσικής και της εισαγωγής στους χώρους των ψαλτών της Τετραφωνίας. Είχαν πάρει θέση και για αυτό το θέμα ακόμη, και για την εκκλησιαστική μουσική. Πεγάζου, με ρεσκενίχτε περπατώ, Αμαν Αμαν, με στη τίδρα Για μια Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, Λέω, ποτίσει την καρδιά μάνα, μάνα με πικρές και φαρμακί γι' αυτό το ρίχνω στο κρασί μάνα, μάνα να πήγει το μεράκι Ως ποτέ πες μου βλάντα αμάνα μαν δεν είναι αμαρτία, να λιώνω κοιάσε σένα ναι αμάνα μαν να είσαι σιετία Ελα γλυκά μου Stop my Λέγεται ότι ο Κωστής Παλαμάς όταν είχε πάει στο Μεσολόγγι και έγραψε τότε που είπα με το ποίημα του αυτό ότι θυμόταν με τα τα νέανικά του χρόνια στο Μεσολόγγι και το ποίημα που έγραψε Ανατολή ήταν ο επικίδιος του Καφέμάν. Αμάν λοιπόν, Λέγεται ότι αυτός εκεί στο Μεσολόγγι είχε γοητευθεί από την Γιαννιώτισσα την κυρία Κούλα και που την άκουγε εκεί πέρα στο Μεσολόγγι Αλλά πως την άκουγε Για να, Λόγω της, πάντων, της προσωπικότητάς του Την άκουγε κρυμμένος πίσω από ένα δέντρο Και φυσικά μερικές δεκαετίες αργότερα Έγραψε ε, γενιώτικα, σμυρνέικα, πολίτικα, μακρόσυρτα, τραγούδια, ανατολίτικα ε, Είχαν πολλούς ε, θαυμαστές τα καφέα μάκετα, η μουσική που ακουγόταν εκεί πέρα ακόμη και ο νεαρός ο ποιητής νεαρός τότε ο Γιώργιος Δροσίνης χωρίς καθόλου αναστολές έτσι, τελείως ξεκάθαρα ρε παιδί μου", <laughs> έτσι είναι και το λέμε εντάξει δεν το μασάμε ε, μέσα από τις σελίδες της εστίας ε, διακήρυνται τις μουσικές του προτιμήσεις υπέρ των ανατολικών μελωδιών ε, γιατί είχε συναντήσει κάποιους μυρναίους καλλιτέχνες σε ένα καφενείο της Τίνου και είχε γοητευτεί. Ε, αυτή ήταν η ιστορία των καφέμάν. που που εμφανίστηκαν πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη η οποία ήταν τουρκοκρατούμενη τότε το που εμφανιστήκαν και μέχρι το 1873 που εμφανίστηκαν στην Αθήνα την οποία από λάθο την στην αρχή της εκπομπής υπότι ότι ήταν τουρκοκρατούμενη εντάξει 1821 έγινε η επανάσταση οπότε δεν ήταν η Αθήνα τουρκοκρατούμενη τότε λάθος μου και ξέχασα και τι έλεγα τώρα εντάξει λοιπόν αυτό ήθελα να πω ότι από τότε που εμφανίστηκαν το 1668 μέχρι και το 1947 που έκλεισε το τελευταίο Καφέ Αμάνη Χαβάνα Στην Αθήνα Είναι ένα πολύ μεγάλο διάστημα Στο οποίο όμως Μεγάλη πολύ μεγάλη ακμή Είχανε μία δεκαετία Σας ευχαριστώ όλους Πάρα πολύ για την ακρόαση Όλους όλους ανεξαιρέτως Σας ευχαριστώ πολύ Θα Κλείσουμε με το βλάμι του Ψυρί, Με τη ρήτα αμπαντζή και να ευχαριστήσω πιο ιδιαίτερα το Φάνη, ο οποίος ανέλαβε το. είπα προηγουμένω το 90, τι, τι 90, όσο ακούστηκαν το 99% των τραγουδιών που ακούστηκαν σήμερα. Γιατί δεν είχα προλάβει και εγώ έψαχνα τα κείμενα, τα οποία επίσης κείμενα είναι όλα μέσα από το διαδίκτυο, έτσι. Από έρευνε διάφορε που έχουν γίνει και τα έχουν γράψει άλλοι. Εγώ απλώ τα μεταφέρω. Καλό σα βράδυ και πάλι ευχαριστώ. Thank you. Η αλκυόνη δεν θα μπορέσει να κάνει εκπομπή που ακολουθούσε κανονικά με τις αλκιόνιδες νότες Οπότε αν υπάρχει ε, παραγωγός ο οποίος ενδιαφέρεται η ώρα είναι ελεύθερη Και πάλι καληνύχτα Πόσες φορές είπα σήμερα καληνύχτα Καμιά δεκαριά Ξανά καληνύχτα Η λύση βρίσκεται κοντά Στην ίδια τη ζωή σου.